Κεφάλαιο ΙΟΤΑ σελίδα 436, στήχη 1 σε 20. Ο Κύριος νύπτει του πόδας των μαθητών. 1. Προτού έλθει δε η ορτή του Πάσχα, επειδή εγνώριζαν ο Ιησούς ότι ήλθαν προκαθορισμένη από την θείαν πρόνοιαν ώρα του να φύγει από τον κόσμο αυτών και να μεταβεί προς τον πατέρα του, ή οι ειδικού του, τους οποίους τώρα άφηνε εις τον κόσμο και τους οποίους καθόλου τη διάρκεια τη νοριμίας τον είχε αγαπήσει, Έδειξαν εις αυτούς και τώρα θερμήν και στοργικοτά την αγάπην. 2. Και όταν είχε ετοιμαστεί δείπνων η καιρόν που ο διάβολος είχε πλέον βάλει μέσα στην καρδίαν του του Ιούδα, ιού του Σίμωνο, στην πονηράν σκέψη και απόφασιν να τον παραδώσει στου σταυρωτάς του. 3. Ο Ιησούς μολονότι είχε επίγνωση του θεοπρεπού μεγαλείου του και γνώριζε ότι του είχε παραδώσει ο πατήρ τα πάντα ει τα σχήρα και ει την εξουσία του, και ότι από τον Θεόν γεννήθηκε και απεστάλλει στον κόσμο, και ει τον Θεόν επρόκειτον με το λίγο να επιστρέψει πάλιν, εν τούτη υπηρέτησε ήδη τους μαθητάς του μαθητά του ω 4. Σηκώνεται δηλαδή από το τραπέζι του δείπνου η σώρα που είχαν καταλάβει όλοι τι θέσει των ει αυτό, και βγάζει τα εξωτερικά του ενδύματα και αφού έλαβε μία εμπροστέλαν εζώστη με αυτήν. 5. Έπειτα ρίπτει νερό στην λεκάνη του νυψήματος και ήρχισε να πλύνει τους πόδας των μαθητών και να τους φωνγίζει με την πετσέτα με την οποία είναι το ζωσμένο. 6. Έρχεται λοιπόν προς τον Σίμωνα Πέτρον για να πλύνει και τούτου του πόδας και λέγει σε αυτόν εκείνος «Κύριε, Σι ο διδάσκαλο και Θεό μου θα μου νύψει τους πόδας 7. Απεκρίθη ο Ιησού και του είπε: Την σημασία και την έννοια αυτού το οποίο εγώ πράττω αυτή τη στιγμή, σι δεν την εννοεί τώρα, θα την καταλάβει όμω υστερότερα. 8. Λέγει αυτόν ο Πέτρο. Ποτέ δεν θα δεχθώ να μου πλύνει, Συ τα πόδια. Απεκρίθη σε αυτόν ο Ιησούς Εάν δεν διδαχθείς από το παράδειγμα τη ταπεινοφροσύνη που σα δίδω, αλλά εξακολουθήσεις να ανθίστασαι εγωιστικός για να μη σε νύψω, δεν έχεις καμία θέση μαζί μου, ούτε θα συμμετάσχεις στην δόξα μου. 9. Λέγει τότε προς Αυτόν ο Σίμων Πέτρος, «Κύριε, αν πρόκειται να πάθω τη συμφοράν αυτήν, πληνέ όχι μόνο τα πόδια μου, αλλά και τα σχήρας και την κεφαλή μου». 10. Λέγει σε Αυτόν ο Ιησούς, «Εκείνος που έχει λούσει ολόκληρον το σώμα Του», δεν έχει ανάγκη παρά να πλύνει τα πόδια του μόνον, τα οποία λερώνονται διαρκώ από την σκόνη και τη λάσπη του εδάφου. Το υπόλοιπο όμω σώμα του παραμένει ολόκληρον καθαρόν. Έτσι κι εσείς, που προσκολήθητε ει εμέ και χωρίστητε διαπαντό από την αμαρτία, μόνον από ελαφρού τυνασμωλισμού, ει του οποίου εξασθενεία συναρπάζεστε, έχετε ανάγκη να καθαρίζεστε. Κατά τα άλλα, δε είστε καθαροί. Δυστυχώ όμω, δεν είστε όλοι. 11. Και είπε τούτο Ιησούς διότι γνώριζαν εκείνον που επρόκειτο να τον παραδώσει στους ταυρωτάς του. Δι' αυτό είπε «Δεν είστε όλοι καθαροί». 12. Όταν λοιπόν έπλυνε τα πόδια Τον και ξαναφόρεσε τα εξωτερικά ενδύματά Του, εξαπλώθη πλησίον πάλιν τις τραπέζεις και τους είπε «Γνωρίζετε τη σημασία αυτού που σας έκαμα για να σας διδάξω». 13. Ιδού αυτοί. «Σείς με φωνάζετε» Ο διδάσκαλος και ο Κύριος. Και καλώς λέγεται, διότι είμαι και ο διδάσκαλος και ο Κύριος. Δεκατέσσερα. Εάν λοιπόν έπλυνα τα πόδια σας, εγώ που είμαι ο Κύριος και ο διδάσκαλος, οφείλετε πολύ περισσότερον και εσείς υπό τις ταπεινοφροσύνης και της αγάπης εμπνεώμενοι να πλύνετε μεταξύ σας ο ένας του άλλου τα πόδια και να έχετε την διάθεση και στην ταπεινοτικοτέραν υπηρεσία χάριν του πλησίου να υποβληθείτε. 15. Διότι με αυτό που σας έκαμα, σας έδωκα τέλειον παράδειγμα, ώστε καθώς εγώ έκαμα εσά έτσι κι εσείς να κάνετε ο ένα στον τον άλλον και εξ να ταπεινούστε και να υπηρετήσετε μεταξύ σας. 16. Αληθώς, αληθώς σας λέγω, δεν είναι δούλος μεγαλύτερος και ανώτερος από τον Κύριόν του, ούτε απεσταλμένος μεγαλύτερος από εκείνον που τον έστειλε. Εάν λοιπόν εγώ, του οποίου είστε δούλοι και απόστολοι, Εταπεινώθειν εξ και σας υπηρέτησα πολύ περισσότερον να οφείλετε να το πράξετε και εσείς στους άλλους οι οποίοι δεν είναι δούλοι σα, αλλά συνάδελφοι και σύνδουλίσας. σα. Δεκαεπτά. Εάν γνωρίζετε και καταλαβαίνετε αυτά που σας είπαν είστε μακάριοι εάν τα επιτελείτε. 18. Και όταν σας προτρέπω να εφαρμόζετε τα για να γίνετε μακάριοι, δεν λέγω τούτο διόλου σα. Εγώ. Από τις πρώτες στιγμή τη εκλογής ήξερα καλά τι είδου άνθρωποι είσαν εκείνοι του οποίου εξέλεξα για το αποστολικό αξίωμα. Εν γνώση μου όμω, εισεχώρησε μεταξύ σα και κάποιο ανάξιο, για να πληρωθεί ο προφητικό λόγο τη γραφή. Εκείνο που τρώγει μαζί μου, ο οικείο και φίλο μου των άρτων τη τραπέζη μου, εσύκωσε εναντίον μου την πτέρνα του και με εκλώτησε. 19. Σα προλέγω από τώρα ότι θα με κλωτσήσει και θα με προδώσει κάποιος, προτού να πραγματοποιηθεί η επιβουλή και η προδοσία αυτή, ώστε όταν γίνει να πιστεύσετε ότι εγώ είμαι ο Μεσσίας που προανήγγυλαν οι προφήτες. 20. Σας ονόμασα προηγουμένω δούλους και αποστόλους μου. Μην νομίζετε ότι με αυτό ελατούτε η αξία σας. Σας διαβεβαιώ κατηγορηματικό ότι εκείνος που δέχεται κάποιον που θα στείλω εγώ, δέχεται εμέ. Και εκείνος που δέχεται εμέ, δέχεται τον πατέρα μου που με έστειλε στον τον κόσμο.